Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. <Κι> Λόγοι από τον ιερό Άθωμα. <Κι> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σα! Είναι νομίζουμε δύσκολο να βρει κανείς, εκτός Αγιώρους άλλο τόπο τόσο οργανωμένο, τόσο πολύχρονο, τόσο αρχαίο αφιερωμένο πλήρως στη ζωή, της προσευχής, της ασκήσεως και της συνεχούς λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν θα αναφερθούμε απόψε στην αγάπη σας στην πλούσια ιστορία του Αγίου Όρους γιατί έχουν γραφεί πολλά. Θα σταθμεύσουμε για λίγο σε μερικά σημεία για να φτάσουμε στο σήμερα. Έχει υποθεί, νομίζουμε πολύ ορθά, πως η σιωπή του Αγίου Όρους είναι το καλύτερο του. Ο σιωπηλός Ιερός άθωνα, τη θα σέβει, μου, τη μεγαλοστομία, τις φωνές, τους υψηλούς τόνους, την πολυφλιαρία. Η Ιερή Σιγή προτιμά την κατά τον Γρηγόριο Θεολόγο εν δοξίαν και την κατά τον μεγάλο διηγηματογράφο του γράφομας Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Έντιμον Πενίαν. Ο εντός εισαγωγικών, παράξενος γυρεός άθωνας, ο αντιορθολογιστής, ο παρδοσιακός, ο ακτίμον, ο αυτομεμπτόμενος, ο μη αυτοδιαφημιζόμενος, ο ιστερούμενος, ταπεινούμενο και κακουχούμενος κρύβει την αγιότητα συστηματικά και έρχεται κάποτε ο Άγιος Θεός και ξεσκεπάζει και αποκαλύπτει τα του ταμείου επιτεύγματα προσενίσχυση, στηριχμό, παραμυθία αδελφών εν κόσμο νοσταλγούντων την οραότητα του υπέρτατου θεϊκού κάλους και όχι ικανοποιώντα, περιέργων τίματα που θεωρούν την ορθόδοξη πνευματικότητα άνετη ενασχόληση και εύκολο σχολιασμό στα σαλόνια σταυροπόδι. Τα μυστικά καμώματα των ασκητών αποτελούν αδελφοί, αδελφοί μου αγαπητοί πλούτο της μίας εκκλησίας. Αυτόδηλη αθωνική αγιότητα που τη διαρρέει η χάρη του Θεού μεταφέροντας φως και ζωή στου διψώντε στην αλήθεια και επιθυμούντες να αγωνιστούν γευτοί. Ο Ιερός Άθος εναγκαλισόμενος τον Θεό αποκτά δυνατή εμπειρία της θέας του Θεού κατά τον Θεοφόρο Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, την οποία μεταλαμπαδεύει ως φωνή και γραφή το βίωμα των οσίων, το δάκρυ των αγρυπνούντων, την ευχή των ορθοστατούντων, την ταπείνωση των θερμός δεωμένων Την υπομονή των διακονούντων Τον χρωστήρα των καλλιτεχνών Το ψάλμα των μελωδών και ψαλμοδών Έτσι ο αθωνικός πολιτισμός Ερευνόμενος και τα Μεταδίδει τη χάρη της εμπειρίας Και πληροφορεί τον νεοέλληνα Τον πλούτο των μέγα του παρελθόντος του Που αξίζει να μελετηθεί καλά από τον σκεπτόμενο άνθρωπο για να φωτιστεί, να επανασυνδεθεί με τις πηγές της Αγιότητος, της Σοφίας, της Χάριτος, αυτές που ξεδίψασαν μυριάδες ανθρώπων και τους έδωσαν νόημα, αντοχή, διάρκεια, δύναμη, θάρρος, τόλμη και λύτρωση. Ο μοναχισμός είναι ο μόνιμος αγώνας της επιστροφής στο πρωτόκτηστο κάλο της Αγίας Εδέμ, του παραδείσιου εκείνου κήπου της ωραότητος και της ειρήνης και ο μοναχός, ο μόνιμος κάτοικος του περιβολιού της Παναγίας, ο Αθωνίτης, είναι ο επίμονος αγωνιστής για την κατάκτηση της ατέλεστης τελειότητος κατά τον σπουδαίο Άγιο Γρηγόριο Νήσις, της μυστικής συναντήσεω με τον Ουράνιο Νυμφίο, αποτελώντας τον χορό τη Ισάγγελης Πολιτεία ο μοναχισμός είναι βαθιά βαθιάς στο Ευαγγέλιο. Μετά το τέλος των διωγμών των πρώτων χριστιανών, στα τέλη του τρίτου αιώνας, υπήρχαν ακόμη θερμοί πιστοί χριστιανοί που ήθελαν από μεγάλη αγάπη στο Χριστό να μαρτυρήσουν για Αυτόν. Τον πόθο τους προς το μαρτύριο ικανοποίησε η έρημος, εντός της οποίας έγιναν οι συνεχείς μάρτυρες της συνειδήσεως κόβοντας το θελημά του υπακούοντας, πελεκώντας έτσι το σκληρό εγώ, ζώντας με τα εντελώ απαραίτητα, οστρούθια ω μονάζοντα κατά τον Ψαλμοδό, οσα αετοί ψιπέτες κατά τον Όσιο Φρέμτον Σίρο, Σύρο, προσευχόμενοι συνεχώς, όπως όταν αναπνέουν κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ο μοναχισμός, αγαπητοί μου, ξεκίνησε από τη τη Αιγύπτου, και διαμέσου πολλών και σημαντικών καναλιών ήλθε στο Άγιο Όρος δια μίας λαμπρής προσωπικότητος του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος μετέφερε το πνεύμα της ακμαίας του δυτικής παραδόσεως, το αποτέλεσμα της υπάκουης μαθητίας του στον Όσιο Μιχαήλ των Μαλείνο, που φύλαγε την παράδοση του αγιοτρόφου μικρασιατικού μοναχισμού αλλά και την προσωπική του ασκητική εμπειρία. Επρόκειτο για άνδρα πολύ καλής μορφώσεως και παιδείας, συγγένει και φίλο αυτοκρατόρων ως του Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος ήθελε να τον ακολουθήσει στον Άθωνα, αλλά δεν πρόλαβε γιατί δολοφονήθηκε. Ο Όσιος Αθανάσιος με τη βοήθεια του αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά έγινε ο και ο σοφός διοργανωτής της Μεγάλης, πρώτης μονής του Αιγιώρου της Μεγίστης λάβρας, η οποία απέβη το πρότυπο για την ίδρυση και οργάνωση και των υπολείπων Αθωνικών Μονών. Στην αρχή οι αυστηροί ασκητές της Ερήμου αντέδρασαν πολύ για τη δημιουργία μεγάλων κτιρίων στον Άθωνα, κατόπιν όμως αναπτύχθηκε παράλληλα ο ησυχαστικός ερμητικός βίο και ο μοναστριακός κοινοβιακός. Η Διαθήκη, η σπουδαία του Οσίου Θανασίου που σώζεται, δεν φανερώνει μόνο τη μεγάλη πίστη του στον Θεό και την ευλάβειά του στη Θεοτόκο, στη μνήμη της οποίας αφιέρωσε τον κεντρικό ναό της Μονής, το καθολικό, στον Ευαγγελισμό, αλλά και τη διορατική σοφία του, επισημένοντα σημαντικές λεπτομέρειες για το μέλλον του αθωνικού μοναχισμού εκτός του ωραίου ναού του καθολικού και των κελίων των μοναχών που έκτισε με ιδιαίτερη φροντίδα ίδρυσε σχολείο για τους αγραμμάτους ξενώνα για τους επισκέπτες, προσκυνητές πύργο για ώρα κινδύνου από πειρατικές επιδρομές γυροκομείο για τους ανήμπορους υπερίλικες νοσοκομείο για τους ασθενεί μετόχια για την καλλιέργεια αμπελώνων και λεώνων για την εργασία και προμήθεια των μοναχών της αγαπητής του μονής. Τα έργα αυτά θεωρήθηκαν καινοτομίε και κατηγορήθηκε όπως είπαμε απορισμένους όμως το πνεύμα του μεγάλου κοινοβιάρχη φάνηκε πω ήταν ορθό και γι' αυτό διατηρήθηκε ακμαίο επί χίλια και πλέον αίτη. Πριν λίγα χρόνια συμπληρώθηκε χιλιετία από τη μακαρία κοίμηση του κανονάρχη του αθωνικού μοναχισμού του οποίου η ασκητικότητα και τα χαρίσματα τον κατέστησαν μεγάλη μορφή και η μοναχοί της μάντρας του φυλάγοντας το πνεύμα του ονομάζονται μέχρι σήμερα αθανασιανοί. Το ευρύ πνεύμα του οσιού Θανασίου και η φήμη του ήλκησαν από του πολλούς μοναχούς όχι μόνο από τον ελλαδικό χώρο, αλλά και μακριά από αυτόν, όπως τη Σικελία, τη Γεωργία, την Αρμενία και αλλού. Έχουμε ξαναπεί και είναι γεγονός ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ελληνική αλλά οικουμενική. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για τους Έλληνες μόνο, αλλά για να σώσει όλον τον κόσμο. Η οικουμενικότητα του Αιγιώρους είναι αρχαίο του κόσμημα. Στην υπερχιλιόχρονη ιστορία του εγκαταβίωσαν μοναχοί από όλα τα μέρη του κόσμου, με αγαστή συνεργασία και με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του καθενός. Η στάση και ο τρόπος αυτός του αρχαιότερου κοινοβουλευτικού σώματος της Ευρώπης, της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Άρους, είναι, αν μπορούμε να πούμε, μια πρόταση στην Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη σήμερα και μια απάντηση στη πολυσυζητημένη παγκοσμιοποίηση, που μάλλον εξελίσσεται ραγδαία σε ισοπαίδωση και ομοιομορφία, σε βάρος των διαιτεροτήτων των μικρών και στενεστέρων, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, την αγορά και την πληροφόρηση, αλλά και στον πολιτισμικό. Η ίδρυση των περισσότερων σημερινών μονών του αιγορου πραγματοποιήθηκε μεταξύ δεκάτου έως 13 13ου αιώνα. Τον 13ο αιώνα αναφέρεται το Άγιον Όρος να είχε περί τα τρεκόσα μονίδρια και μεγάλη πληθυσμιακή άνοδο. Τον 12ο αιώνα με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο ο αιωνα αναφερεται το αγιον ορος να ειχε περι τα μονιδρια και μεγαλη μετονομάζεται σε Άγιον Όρος λόγω της αγιότητος των μόνιμων κιστών του, των μοναστών του. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες στήριξαν με πλούσιε χορηγίε την ανοικοδόμηση πολλών αγιορητικών μονών πιστεύοντας πως οι ευχές των μοναχών θα τους ενίσχυαν στο έργο τους. Τις μεγάλες δωρεές των βυζαντινών αυτοκρατόρων μιμήθηκαν αργότερα, κατά την τουρκοκρατία, πολλοί σλάβοι γεμόνες για τους ίδιους λόγους. Είναι συγκινητικό και σήμερα στις ιερές καθημερινές ακολουθίες να μνημονεύονται τα ονόματα των αιμνείστων κτητόρων και αφιερωτών. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθή το ηχείρ σου, μη επιλάθει τον πενήττον σου εις τέλος, ενώ την ημέραν εκείνην και την ώραν όταν μέλωμεν πάντες χυμνικέος κατά το Άδεκάστο Κριτή Παριστάστε, τότε σ' άλπης η γη ζημέγα, και τα θεμέλια της γης συστήσονται και οι νεκροί εκ των νημάτων εξαναστήσονται καί ηλικία μία πάντες γεννήσονται και πάντον τα κρύπταν φανέλα παρίστανται ενώπιον σου και κόψονται και κλάψονται και εις το πύρτο εξωτέρων απελεύσονται ή μη δε ποτέ μετανοήσαντες και εν χαρά και αγκαλιάσιν ο τον δικαίο κλήρος εις έλευσεται εις παστάδα ε, μιλούμε απόψε αγαπητοί ακροατές, με θέμα η σύγχρονη μαρτυρία του Αιγίου Ώρους. Μιλάμε όμως και κάτι και κάποια στοιχεία του παρελθόντος για να φτάσουμε στο σήμερα Ο Χρυσούς Αιώνας του Αιγίου Ώρους, θεωρείται ο δέκατος τέταρτος αιώνας. Η σοφία και η αρετή των μοναχών είχε φτάσει σε μεγάλα ύψη. Το μέγεθος αυτής της ζωντανής και ζωηρής ορθόδοξης πνευματικότητος φάνηκε σε μία πολυετή πνευματική αίρηδα που δημιουργήθηκε μεταξύ των μοναχών για το αν ο άνθρωπος είναι δυνατόν να πλησιάσει ο αδύναμος τον Θεό και να μετέχει τον ακτή των ενεργειών του. Ο κύριος εκπρόσωπος του αγυρωτικού μοναχισμού που πίστευε ακράδαντα στην κατά το Ευαγγέλιο και την πατερική παράδοση θέωση του ανθρώπου διά των έργων της πίστεως, της αγάπης, της ταπεινοφροσύνης και της προσευχής ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Γρηγόριος έφερνε ως παράδειγμα τον ήλιο λέγοντας πως όπως είναι αδύνατο να εισέλθουμε στον ήλιο, έτσι και με τον Θεό. Τον ήλιο όμως τον γνωρίζουμε από τις ακτίνες του που μας δίνουν φως και θερμότητα. Έτσι και τον Θεό τον γνωρίζουμε ασκούμενοι και προσευχόμενοι από τις άκτιστες ενεργειές του. Αντίθετος και ήρωνας της συνεχούς προσευχής των μοναχών ήταν ο Βαρλάμ ο Καλαβρός, ο οποίος υπερμαχούσε υπέρ του αδυνάτου τη συναντήσεως ανθρώπου και Θεού. Το θέμα είναι μεγάλο, λεπτό και σοβαρό και δεν θα επεκταθούμε τώρα σε αυτό. Έχει όμως σημασία να τονίσουμε πως αν αν το Άγιον Όρος τότε σιωπούσε και δεν αντιμαχόταν τις λαθεμένες Ερετικέ βαρλάμικες απόψεις διά του σοφού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και άλλων σοφών αγιοριτών η εκδυτικοποίηση της Ανατολής θα είχε επέλθει από τότε και η ορθόδοξη θεολογία θα είχε αλλοιωθεί. Το πνεύμα του ορθολογισμού, του σχολαστικισμού και του ουμανισμού θα είχε επηρεάσει σοβαρά την ορθόδοξη πνευματική ζωή. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το Άγιο Νόρο ευτυχώς δεν υπέστη πολλές καταστροφές παραμόνο τη δεκαετία μετά την Επανάσταση του 1821 όπου ερημώθηκαν και λαιλατήθηκαν μονές μοναχοί όμως αναχώρησαν για τα νησιά φυγαδεύοντας με κίνδυνο τη ζωής τους ιερά κοιμήλια προς φύλαξη. Κατά την τουρκοκρατία το άγιο Νόρο αποτέλεσε κέντρο ενισχύσεως των καταδυναστευωμένων. Η ίδρυση της Αθονιάδο Ακαδημίας στα μέσα του 18ου αιώνα με επιφανείς διδασκάλους όπως τον Σοφότατο Ευγένιο Βούλγαρη, τον Δραστήριο θανάσιο Πάριο, τον αρκετά μορφωμένο νεόφιτο Καυσοκαλυβίτη και Λοιπούς και μαθητές όπως τον Ιερομάρτυρα και Εθναπόστολο Κοσμάτων Ετωλό που ίδρυσε πολλά σχολεία και εμψύχωσε τους χριστιανούς στην Πατρόα Πίστη, τον Ρίγα τον εθνομάρτυρα και άλλους. Κατά την περίοδο αυτή, ορισμένοι που αλλαξοπίστησαν, πήγαιναν σε έμπειρους πνευματικούς του Άγιον Όρος, στη σκήτη των Ιβύρων, στη σκήτη της Αγίας Άνης, στη σκήτη των Κασοκαλυβίων, αλλά και αλλού, και κατόπιν εξομολογήσεως, κατηχήσεως και μετανοίας, πήγαιναν και μαρτυρούσαν για του Χριστού την πίστη την Αγία. Οι άθλοι των ηρωικών Αγίων Νεομαρτύρων κατά τους ιστορικούς αποτέλεσαν την καλύτερη διδασκαλία και εσωφρονισμό για όσους δίλιαζαν στις απειλές των Οθωμανών και απαρνούνταν την Ορθόδοξη πίστη. Περί τους 200 νεομάρτυρες γαλουχήθηκαν πνευματικά στο Άγιον όρο. Η γλώσσα και η θρησκεία, αγαπητοί μου αδελφοί, αποτελούν τα πόδια ενός έθνους. Το Άγιον Όρος σε όλη του την ιστορία αγωνίστηκε με πολλούς τρόπους για να μην κουτσουρευτούν. Ο απανταχού ελληνισμός, διατηρώντας ακμαία και ζωντανή τη γλώσσα και τη θρησκεία του, θα διατηρηθεί ακμέως και ζωντανό. Ο μεγάλος Βυζαντινολόγος και ένθερμος φιλοθονίτης Στίβεν Ράντσιμαν έγραφε οι Έλληνες έχουν μία κληρονομιά για την οποία μπορούν να αισθάνονται υπερήφανοι. Μία κληρονομιά που δεν πρέπει να χαθεί μέσα στις εναλλασσόμενες ηλικές καταστάσεις. Στους σκοτεινότερους αιώνες της ελληνικής ιστορίας η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία παρόλες τις πολλές δυσκολίε τις πολλές απογοητεύσεις και αυτές ακόμη τις ταπεινώσεις Μπόρεσε όχι μόνο να προσφέρει πνευματική ανακούφιση αλλά και να συντηρήσει και διατηρήσει τις παραδόσεις του ελληνισμού. Οι μοντερνιστές έχουν συχνά υποτιμήσει το ρόλο της. Αυτά λέγει ο Μακαριστός τη Τον 18ο αιώνα παρατηρείται στο Άγιον μία σημαντική αναγέννηση με την παρουσία αρκετών Αγίων και Φωτεινών μορφών οι οποίοι με δυνατό την αρετή και τη σοφία, όπως του Παϊσίου Βελτσκόφσκη, όπου αυτός και οι πολλοί μαθητές του μεταφράζουν στα ρουμανικά και ρωσικά έργα των Ελλήνων πατέρων, του γνωστοτάτου Νικοδήμου του Αγιορίτου, του πολυγραφότατου συγγραφέα, ερμηνευτή και μεταφραστή, Μακαρίου του Νοταρά, του πρώην Μητροπολίτου Κορίνθου, του δραστήριου εκδότη και ταλαντούχου ιεράρχη Αθανασίου του Παρείου του περίφημου διδασκάλου και αντιαιρετικού ιεροκήρικος οι οποίοι εργάζονται συστηματικά για την έκδοση ψυχοφελών βιβλίων προς ενισχύση του λαού Έτσι δημιουργούν ένα υγιή και πραγματικό διαφωτισμό στα λαϊκά στρώματα που δίψουσαν για τέτοια πνευματική τροφή αντίθετα με τον διαφωτισμό του κοραή που είχε περισσότερο ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι την ελληνορθόδοξη παράδοση. Οι κοροϊδευτικά ονο... ονομαζόμενοι κολυβάδες δεν έμεναν σε μία στήρα ωρεολογία και παρελθοντολογία, όπω έλεγαν οι του, αλλά αντλώντας διδάγματα από τη ζωηφόρο παράδοση, μιλούσαν για το παρόν και το μέλλον ενός λαού με ιερές ρίζες. Από το κρασί των κολυβάδων, Γευόμαστε ποτό ευρώσινο και σήμερα αδελφοί μου. Στην υπερχιλιόχρονη λοιπόν ιστορία του Αγίου Όρους, αναδείχθηκαν περί τους 450 επωνύμους Αγίους για τους οποίους από ετών ετοιμάζαμε εργασία και η οποία με τη βοήθεια του Θεού εκδόθηκε σε τόμο και γνωρίζει, συγχωρέστε με να πω, και δεύτερη έκδοση Οι Άγιοι οι αθονίτε, δεν εργάστηκαν για την ατομική του σωτηρία και την εξασφάλιση της Βασιλείας των Ουρανών αλλά έγραψαν, δίδεξαν, βοήθησαν αναγκεμμένους ίδρυσαν μονές, έκτισαν εκκλησίες και σχολεία έγιναν μητροπολίτες και πατριάρχες και επηρέασαν πολλούς πολύ. Στο αγαθό, το δίκαιο και το τίμιο. Ο Αθανάτη Αθανάτης ή ο Σωαθονίτης ακολούθησε με τις προσευχές του τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά στις νικηφόρες μάχες του στην Κρήτη και εργάστηκε ρεποστολικά στην Κύπρο. Ο ευθύμιο βοήθησε πνευματικά την πατρίδα του Ιβηρία, τη σημερινή γεωργία με σπουδαία μεταφραστικά έργα. Ο Άγιος Σάββας, ο Νεμάνια, επέστρεψε στην πατρίδα του τη Σερβία από τη Μονή Χιλιανταρίου και έγινε πρώτος αρχιεπίσκοπος των Σέρβων με λαμπρό έργο. Οι Σέρβοι τη Μονή Χιλιανταρίου του Αγιώρους θεωρούν κοιτίδα του πολιτισμού τους. Το σημαντικό έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ήδη το αναφέραμε. Υπήρξε σπουδαίος συγγραφέα και δραστήριος. Είκανό και πολύτιμο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος απόηγούμενο τη μεγίστης Λαύρας έγινε ο Πατριάρχης και ανέπτυξε πλούσια αεροποστολή και επιμαντική δράση. Ο Άγιος Αθανάσιο ο μετεωρίτης από Αγιωρίτη Ασκητής έγινε ο κτίτρο τη πρώτη μεγάλη μονή στα Μετέωρα και ιδρυτής της τη μετά το Άγιο Νόρο τη Ελλάδο η οποία προσέφερε πολλά στη Θεσσαλία. Ο Άγιος Νήφων από τη Μονή Διονυσίου έγινε οικουμενικός πατριάρχης και κατόπιν φωτιστή της Ρουμανίας κατά την εκεί παραμονή του και δράση του. Ο Άγιος Μάξιμος ο Χρυκός με τη μεγάλη μορφωσή που είχε από τη Μονή Βατοπεδίου εστάλει στη Ρωσία για τη συστηματική μεταφραστική εργασία εκκλησιαστικών βιβλίων και την αναμόρφωση του εκκλησιαστικού βίου. Δυστυχώς το τέλος του ήλθε στη φυλακή από δεινούς του που ενοχλούνταν από την πνευματική εργασία του. Ο Άγιος Γιονύσιος στο από τις μονές Καρακάλου και Φιλοθέου όπου έζησε ασκητικά μετέβη κηρύττοντας τη Μακεδονία και Θεσσαλία και ίδρυσε μονές που κατά την Τουρκοκρατία ήταν καταφύγιο των καταδυναστευωμένων. Ο Άγιος Γεράσιμος ο από τις σκήτες της καψάλας και της Αγία Άνης μετέβη στο και τα νησιά και κατέληξε στην Κεφαλονιά όπου ίδρυσε μονή και ο Σταυματουργός Άγιος είναι προστάτης του νησιού. Τελευταίος της μεγάλης σειράς των εξελθόντων του Αγίου Όρους προς βοήθεια του λαού είναι ο Άγιος της Καλήμνου που εκοιμήθη το 1948 και, είναι... και αυτός είναι προστάτης και φύλακας του ωραίου αυτού νησιού των δωδεκανήσων. Οι Άγιοι αγαπητοί μου τα χαρίσματα δεν τα φύλαξαν υπερήφανα για τον εαυτό τους, αλλά τα πρόσφεραν απλόχερα σε όσους ζητούσαν και είχαν ανάγκη. Όπω μερικοί χαίρονται μόνο όταν παίρνουν, εκείνοι χαίρονταν να δίνουν, όμως για να δώσουν και να βοηθήσουν επιτυχώς τους άλλους. Είχαν βοηθήσει καλά πρώτα τον εαυτό τους, στην αγιορητική σχολή της ησυχίας επί πολλά έτη και έτσι είχαν φτάσει σε μέτρα αυτογνωσίες αδελφογνωσίες και θεογνωσίες ένας δάσκαλος αν δεν έχει διδαχθεί σωστά και καλά δεν μπορεί να διδάξει αποδοτικά και αν το κάνει θα αποτύχει ο σύγχρονος άνθρωπος αδελφοί μου συχνά γνωρίζει πολλά και μερικές φορέ αγνοεί αυτόν τούτο τον εαυτό του έτσι ταλαιπωρείται έχοντας απαιτήσει πολλές από τους άλλους. Οι πατέρες συμβουλεύουν να είμαι θαεπιεικής με τους άλλους και αυστηρή με τον εαυτό μας. Εμείς συχνά κάνουμε το αντίθετο. Το έργο των μοναχών που έμειναν μόνιμα στο Άγιον Όρος και μερικοί μάλιστα δεν εξήλθαν ποτέ από αυτό, δεν σημαίνει ότι ήταν αφιλάνθρωπο και ενδιαφέρονταν εγωιστικά μόνο για τη σωτηρία του εαυτού του δίχως καμιά προσφορά στον κόσμο. Μοναχός σημαίνει μόνος, αλλά όχι απομονωμένος και μισάνθρωπο. Είναι μόνος και σιωπηλός γιατί ζητά την κοινωνία και την κουβέντα με τον Θεό. Το κύριο έργο των μοναχών και η μεγαλύτερη προσφορά του στην Εκκλησία και τον κόσμο είναι δια της προσευχή. Ένα έργο που δεν φαίνεται, δεν φαντάζει και δεν διαφημίζεται, αλλά που δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και δεν έχει αποτελέσματα. Αν πιστεύουμε στον Χριστό και στους λόγους Του, στο Ευαγγέλιο, η καλύτερη επικοινωνία μαζί Του είναι δια της προσευχής. Αυτή η προσευχή των ταπεινών μοναχών βοηθά τον κόσμο και επιμικίνει θα λέγαμε το έλεος του Παναγάθου Θεού επ' αυτού. Οι μοναχοί, όπως είπαν, κατά κάποιο τρόπο είναι οι επαγγελματίε προσευχόμενοι, Προσεύχονται και για εκείνους που δεν προσεύχονται ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν. Στις καθημερινές Θεές Λειτουργίες του Αγιονόρους μνημονεύονται χιλιάδες ονόματα ζώντων και κεκοιμμένων. Όπως είπε ένας Άγιος, ο κόσμος θα εκλείψει όταν σταματήσει η προσευχή στον κόσμο. Θεωρείται από μερικούς η προσευχή καθημερινες θειε λειτουργιες το δύσκολο και πολύ βαρύ και όμως είναι κάτι το πολύ ωραίο, εύκολο και ευχάριστο όταν γίνεται με αγάπη και ανοιχτή καρδιά και όχι συνηθισμένος τύπος και υποχρεωτικό καθήκον όπως μιλά ας πούμε το παιδάκι στη μητέρα του Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε όλη καρδία μου διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου οποία όρα τότε όταν καθίσει ο Κρητής επί φοβέρου βίβλοι και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται, άγγελοι περιτρέχουσιν επί συνάγκοντες πάντα τα έθνη. Δεύτε ακούσατε βασίρεις και άρχοντες δούλοι και ελεύθεροι, αμαρτώροι και δικαίοι, πλούσιοι και πέλητες, Ό,τι έρχεται Κρήτης ο μέλλον κρίνε, πάσαν την οικουμένη και της υποστήσεται από προσώπου αυτού, όταν άγγελοι παρήσανται, ελέγχονται τα πράξης, τας διανύσεις τας εντυμίσεις τα ενοικτι και την ημέρα οποια ορατοτε αλλά προτού φασε το τέλος που θα συγκραjó σε τι ο Θεός επιστρέψαν σε στον με οσμώνες πληγνο υπάρχει όμως αγαπητή μου και το ορατό έργο της προσφοράς του Αγίου Όρους στον αντολικορθό του κομοναχισμό Γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες ιερές τέχνες βιζαντινή γεωγραφία, ψηφιδογραφία, μουσική, ημνογραφία ξυλογλυπτική, κεντυτική, αργύροχρησοχοία και λοιπές. Στο Άγιον Όρος διατηρήθηκαν με ζήλο και αυξήθηκαν με προσοχή οι τέχνες αυτές. Σήμερα έχουμε περισσότερες από 20.000 Βυζαντινές εικόνες καμωμένες περίτεχνα με τα μυστικά της θεσπέσιας Βζαντινής τεχνοτροπίας, αλλά και με προσευχή νηστεία και κατάνηξη. Μεταξύ αυτών έχουμε και θαυματουργές εικόνες, που μοναχοί και λαϊκοί προσκυνητές της τιμούν ιδιαίτερα, κυρίως της Θεοτόκου, όπως του Άξιου του Πάνσεπτου Ναού του Πρωτάτου, ενώπιον της οποίας αυτής εικόνας τον ο αιώνα πρωτοψάρθηκε ο γνωστός του μητορικός από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Επίσης της οικονόμησας στην Ιράμονη μεγίστη Λαύρα, της σα στη Βατοπεδίου όπως κι άλλων, της Πορταίτησας στην Ιβύρον, της Τριχερούσας στη Χιλιανταρίου, του Ακαθίστου στη Διονυσίου, τη Γοργοϊπικό στη Δοχιερίου, τι γεροντήσεις στην Παντοκράτορος, της γλυκοφυλούσες στη Φιλοθέο, της μυροβλήτησσας στο Αγίου Παύλου, της γαλακτοτροφούσας του Γρηγορίου, της οδηγήτριας του Ξενοφόντος και άλλες. Στο Άγιον Όρος έχουμε περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τοιχογραφείες από τους καλύτερους εκπροσώπους των Βυζαντινών τεχνοτροπιών όπως του Μανουήλ Πανσέλινου, στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου της λεγόμενης Μακεδονικής Σχολής τον 13ο αιώνα, του Θεοφάνους του Κρητός στις Μονές Μεγής της Λαύρας και Σταυρονικήτα τον 16ο αιώνα και του Γιώργη του Διονυσίου. Η Βυζαντινή τέχνη των Ιερών εικόνων συνεχίζεται και σήμερα και πολλοί πιστοί θεωρούν μεγάλη ευλογία για το σπίτι τους μια τέτοια εικόνα αγιορήτικη. Οι βυζαντινές εικόνες έχουν μια εξαίσια πνευματικότητα και χάρη και εικονίζουν όχι ρεαλιστικά όπως η δυτική αναγενεσιακή τέχνη τη θεούμενη φύση του ανθρώπου. Γράφει ο φιλοαγιορήτης, αγιογράφος και συγγραφέας μακαριστός ήδη από ετών φώτης Κόντογλου Τι μυστήριο και κατάνοιξη έχουν οι εικόνες που έκαναν μερικοί αγράμματοι και απλή βυζαντινοί αγιογράφοι αλλά και όλα τα έργα που είναι καμωμένα κατά τη βυζαντινή παράδοση εκκλησίες, μοναστήρια, κελιά, ύμνοι, ψαλμοδίες λόγοι, ευλογίες, χαιρετισμοί, χειρόγραφα, άμφια και εντύματα σκαλιστά ξύλα, μανουάλια όλα εκφράζουν με διάφορα μέσα μία και την ίδια εσωτερική ουσία, από όλα ευωδιάζει σαν μύρνα και σαν αλόη η Ελληνοορθόδοξη πνευματικότητα. Στο Άγιον Όρος φυλάχονται αγαπητοί μου στα σκευοφυλάκια των μονών περισσότερα από 20.000 πολύτιμα καλλιγραφημένα χειρόγραφα από του 5ου έως του 20ου αιώνα. Από αυτά, 2.200 είναι με καταπληκτικές έγχρωμες μικρογραφίες, μινιατούρες. Δείγματα υψηλής τέχνης αργυροχρυσοχοΐες είναι δισκοπότηρα, εξαπτέρυγα και σταυρή με αφιερωματικέ επιγραφές βυζαλινών αυτοκρατόρων, κανδύλια, κυροπήγια και λιψανουθήκες. Τα τίμια λείψανα μαζί με τις εικόνες αποτελούν τον πολυτιμότερο θησαυρό του Αιγιόρουσου. Μεταξύ αυτών διακρίνονται περίτεχνοι σταυροί που περιέχουν τίμιο ξυλο Το μεγαλύτερο τεμάχιο τίμιο ξύλου σώζεται στην Ιρά Μονή Ξηροποτάμου που τιμάται στους τεσσαράκοντα Αγίους Μάρτυρες όπου σε αυτό το τεμάχιο της Μονής Ξηροποτάμου φυλάγεται το σημείο από τα καρφιά της σταυρόσεως του Κυρίου. Τα τίμια δώρα που πρόσφεραν οι τρεις μάγοι στο νεογέννητο Χριστό Χρυσός, Λίβανος και Σμύρνα στη Μονή του Αγίου Παύλου. Η ζώνη της Θεοτόκου στη Μονή Πατοπεδίου. Το δεξί χέρι του Τιμίου Προδρόμου στη Μονή Διονυσίου. Το χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής της Μυροφόρου και της Αποστόλου στη Μονή Σίμωνος Πέτρας και πολλά άλλα που αποτελούν τη μεγαλύτερη συλλογή Τιμίου Λιψάνων στον κόσμο. Αρκετά από αυτά έχουν ιδιαίτερη ευωδία και χάρη και θαυματουργούν στου με θερμή πίστη προσκινούντα, προσκινούντα αυτά ταπεινού προσκινητέ που στι ημέρε μα έχουν αυξηθεί πολύ όλε τι εποχέ του έτου. Δείγματα λεπτή ξυλοκληπτική τέχνης είναι στα μικρών διαστάσεων με πολυπρόσωπε παραστάσει από το δωδεκάωρτο των δεσποτικών εορτών που κατασκευάζονται ακόμη και σήμερα από υπομονετικούς ασκητές, τέμπλα επίσης με πολλές παραστάσεις όπως της Μονής Κουτλουμουσίου, το οποίο κατασκεύασαν κατά πράδοση δύο μοναχοί εργαζόμενοι επί πολλά χρόνια, αναλόγια στα σύδια εικονοστάσια δεσποτική θρόνη κλπ. Επίσης ιδιαίτερα αξιόλογα είναι και εντυμένα άμφια, με παραστάσεις και μορφές αγίων και καλήματα για τις λατρευτικέ ανάγκες, που φυλάγονται με προσοχή και ευλάβεια, όπως αρχιτεκτονήματα που προκαλούν την έκπληξη, δηληπτά που σου δίνουν πολύ θαυμασμό και κατασκευές από μπρούτζο και σίδερο, που εντυπωσιάζουν για την έμπνευση των υπομονετικών κατασκευαστών τους. Η βυζαντινή μουσική αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, και διατηρήθηκε πίστα για την απαράμιλη πνευματικότητά της και την ανύψωση της Θείας Λατρείας. Στις πλούσιες αγιωρητικές βιβλιοθήκες σώζονται πολλά μουσικά χειρόγραφα, όπως τη Μονή Ιβύρων, που θεωρείται η πλουσιότερη συλλογή μουσικών χειρογράφων. Οι συλλογές αυτές αποτελούνται από συνθέσεις και γραφές καλλιγράφων αγιωρητών Επονύμων και ανωνύμων και είναι ασφαλώς μεγάλης αξίες. Στην ησυχία του Αγίου Όρους αναπτύχθηκε και η υμνογραφία. Από τους τελευταίους γνωστούς υμνογράφους ήταν ο γέροντας Γεράσιμος Μικραγιανανίτης, ο οποίος συνέθεσε περίπου 2.500 ιερές ακολουθίες. Όλα αυτά, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι μία αρκετά πολύτιμη παραγωγή και πλούσια προσφορά στον πολιτισμό. Το άγιο Όρος δεν είναι ασφαλώς ένα απολυθωμένο μουσείο του παρελθόντος του ένδοξου Βυζαντινισμού που λέγει ο ποιητής. Είναι ένα ζωντανό μνημείο του υπερχιλιόχρονου Βυζαντινού πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά, τα ηράκη μίλια δεν είναι απλώς εκθέματα στις προθήκες των μοναστηριακών σκευοφυλακίων, αλλά χρησιμοποιούμενα στις λειτουργικές ανάγκες κατά τις εορτές και πανηγύρεις, φυλάγονται ασφαλώς καταγεγραμμένα και συντηρούμενα. Αξίζει, αξίζει εδώ να αναφέρουμε τους σοφούς λόγους του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι, του μεγάλου αυτού θεολόγου του 20ου αιώνα. Δεν αξίζει και αρκεί να κρατήσουμε την βιζαντινή λειτουργία. να αναστηλώσουμε την Βυζαντινή εικονογραφίαν και την Βυζαντινή μουσικήν ή να εφαρμόσουμε τους Βυζαντινούς τύπους της προσευχής και ησυχίας. Πρέπει να αναδράμουμε εις αυτάς ταύταστας αυτά, ρίζας της Πατροπαραδότη ευσεβίας και να επαναφέρουμε το πατερικό φρόνημα. Άλλος, Κινδυνεύουμε να πάθουμε εν εσωτερική διάσπαση μεταξύ των πατροπαραδότων τύπων της ευσεβίας και των ξένων προς την παράδοση τρόπων της σκέψεως. <Ροί> The old... Όρος, διατηρεί προσεκτικά την παράδοσή του αλλά δεν μένει και δεν πρέπει να μένει βαυκαλιζόμενος τις δάφνες του παρελθόντος παράδοση κύρια είναι ότι το ζωντανό μεταφέρεται από γενεά σε γενεά η παράδοση αυτή διατηρήθηκε γιατί είναι ζωντανή φυλάχθηκε με θυσίε και περιέχει Βαθύ νόημα. Η γνώση των διδαγμάτων της παραδόσεως μας βοηθά στην αντιμετώπιση του παρόντος και του μέλλοντος. Μια στήρα και φανατική παραδοσιοπληξία δεν έχει νόημα και αξία. Τότε κανείς μένει στο γράμμα του νόμου και αφήνει την καθαρή ουσία ως υποκριτής φαρισαίος. Το Άγιον Όρος συνεχίζει και σήμερα τη φιλόθεη φυλάγια και φιλάνθρωπη πορεία του. Διατηρεί ακμαίω το ασκητικό και συχαστικό πνεύμα με τη ζωή της λατρείας και της προσευχής. Οι μοναχοί καθημερινά βρίσκονται από όρθρου βαθέως το ναό για το μεσονυκτικό, τον όρθρο, τις ώρες, την παράκληση και τη θεία λειτουργία που τελείται καθημερινά σε όλες τις Ιερές μονέ. Το απόγευμα γίνεται ο εσπερινός και λίγο πριν τη δύση το απόδειπνο και οι χειρετισμοί της κυρίας του Άθο, της πανσέβαστης και πολυτίμητης υπεραγίας Θεοτόκου. Στο κελί του και στο διεκόνημά του ο μοναχός συνεχίζει σιωπηλά τη ζωή της προσευχής, της νύψεως και της μυστικής αναβάσεως. Η φιλοξενία η φιλοξενία σε όλο το Άγιον Όρος παρέχεται δωρεάν και οι προσκυνητές δεν έχουν τη δυνατότητα απλώς τη συμμετοχή τους στις κατανυκτικές ιερές ακολουθίες και του θαυμασμού των περίτεχνων αρχιτεκτονιμάτων και κοιμηλίων αλλά και της συζητήσεω και λύσεως αποριών προς η ψυχική ωφέλεια από γνώστες γέροντες επιτετραμένους της εξομολογήσεως από έμπειρο πνευματικό πατέρα και της λήψεως σημαντικών αποφάσεων για την πορεία της ζωής μέσα στον κόσμο. Νέοι ομολογούν ότι ένα προσκυνημά του στο Άγιον Όρος αποτελεί, αποτελεί σημαντικό σταθμό της ζωής του η συνάντηση με ένα φωτισμένο γέροντα τους έκανε να αλλάξει, να αλλάξει η ζωή τους λησμονώντας τα ναρκωτικά και μισώντα την αμαρτία Ορισμένοι των μοναχών οι έχοντες την δυνατότητα και την ευλογία γιατί ο μοναχός αποφεύγει να κάνει κάτι από μόνο του αν δεν συμβουλευτεί και υπακούσει κάπου εξάρχονται κατόπιν προσκλήσεων μητροπόλων πανεπιστημίων και συλλόγων από το Άγιον Όρος, προς εξομολόγηση πιστών, κηρύγματα και ομιλίες Άλλοι συγγράφουν βιβλία κυρίως πνευματικού περιεχομένου και τα τελευταία έτη έχουν ομολογουμένως εκδοθεί αρκετά καλά έργα, επιστολογραφούν, τυπώνουν κασέτες με ψαλμοδίες και ομιλίες. Όπως η Εκκλησία, έτσι και το Άγιον Όρος, αυτή τη μεγάλη προσφορά του δεν θέλει εύκολα να τη διατυμπανίζει, διαφημίζει και δημοσιεύει προσδοκώντας τον έπαινο για ό,τι καλό από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Όμως αυτή η μυστική προσφορά συνεχίζεται και υπάρχει. Όταν ένας μοναχός ακούει πως ένας νέος, μετά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, βρίσκει νόημα βαθύ και σκοπό η ζωή του, και ενώ σκεφτόταν την αυτοκτονία όπως ήταν απελπισμένος από τα πολλά προβλήματα, εργάζεται και προοδεύει και ευτυχεί και αλλάζει, και ενώ σκεφτόταν το διαζύγιο, επανασυνδέεται και είναι χαρούμενος, κι ενώ η ασθένεια τον είχε πολύ καταβάλει, υπομένει, ελπίζει και εμπιστεύεται το Θεό, τότε ακούγοντα όλα αυτά ο μοναχός και άλλα παρόμοια, αληθινά χαίρεται και εγκάρδι ευχαριστεί και δοξολογεί τον Θεό, που ο μικρός και ταπεινός μόχθος των λόγων του και της προσευχής του δεν πήγε χαμένος, αλλά αποτέλεσε πηξίδα, σωσίβιο, βοήθεια. Το Άγιον Όρος, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, είναι ένας μοναδικός τόπος που μυστικά συνεχίζει να προσφέρει στους διψασμένους αναζητές την αλήθεια. Ικανοποιεί απαιτητικά πνεύματα και έτσι εξηγείται η σημερινή ανθισή του. Οι περισσότεροι των 1800 μοναχών προέρχονται από όλο τον κόσμο, και περίπου η μισή είναι ηλικίε 20 έως 40 ετών και με καλή πανεπιστημιακή μόρφωση, όχι μόνο των θεωρητικών επιστημών, αλλά και των θετικών. Και δεν τα λέμε αυτά ότι μόνο οι νέοι μπορούν να προσέλθουν ή μόνο οι μορφωμένοι αλλά ότι οι άνθρωποι αυτοί κουράστηκαν στον κόσμο απογοητεύθηκαν από διαψεύσεις συνεχής και όχι ότι ήρθαν να κάνουν καριέρα όχι ότι φοβήθηκαν τους σκόπους του κόσμου αλλά με επίγνωση προσήλθαν αγαπώντας υπερβαλλώντας τον Θεό και όχι για, για ό,τι άλλο κατώτερο και όχι ουσιαστικό και μεγάλο και δυνατό και ιερό και ωραίο. Απόψε αγαπητοί μου αδελφοί δεν θέλησα να κάνω μια κάποια διαφήμιση της δεύτερης πατρίδος μας του Αγιοτρόφου και Αγιοτέκνου Αγίου Όρους του θαυμαστού περιβολιού της Παναγίας μας. Δεν θέλησα να πραγματοποιήσω έπαινο στο σκαρί μου αλλά νομίζω ταπεινά πως αξίζει αξίζει μερικές φορές να τιμάμε την προσφορά τη μεγάλη των, προσγενε... των προγενεστέρων μας των αξιομακαρίστων πατέρων μας ταπεινά και η κάρδια ευχόμεθα να συνεχίζεται η αθωνική οσιοπαραγωγή πάντοτε την έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος κάποιες αρνητικές φωνές, ας μας συνετίζουν και εμά, ας μας οφρονούν και ας μας ταπεινώνουν αληθινά. Ας μη χαιρόμεθα συνεχώς στο λιβάνισμα, στους επένους, στο πόσο αγωνιστές, πόσο καλοί, πόσο δυνατοί είμαστε, αλλά ας μας ταπεινώνουν πραγματικά τα λάθη μας, γιατί δεν είμαι θα η αναμάρτητη, δεν είμαι θα η απτόητη, γιατί και άγιοι έπεσαν. Έτσι λοιπόν έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτής της ισορροπίας και αυτή η ισορροπία υπάρχει μόνο στην αγία πραγματική και αληθινή ταπείνωση. Ο κόσμος έχει εν πολύ αταπείνω το φρόνημα όπως κι άλλο το έχουμε πει και γι' αυτό έχει πολλά και μεγάλα προβλήματα. Ερχόμενος το Άγιο Όρος, αυτήν την ευωδία της ταπεινότητα ζητά και αυτή βρίσκει και αυτή τον αναπάβει πραγματικά και λέγει ότι φεύγει ενισχυμένος και με γεμάτες τις μπαταρίες από το μυροβόλο περιβόλη της Παναγίας του Άγιον Όρος. Με την ελπίδα ότι δεν σας κούρεσα σας εύχομαι ένα καλό βράδυ Αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Ιχολύπτη και τις παρούσες εκπομπή, τον κύριο Θανάση Παντελιώ. Η Παναγία μαζί σα, οι Άγιοι του Άθου, να σα ενισχύουν στη συνέχιση του προσωπικού ταπεινού αγώνου σας όπου και αν είστε. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. Λόγι από τον Ιερό Άθωνα με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.